Στοίχη 10-18, παραγγελία και προτροπέ. 10. Εάν δε έλθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να μείνει μαζί σας, σαν στο σπίτι του, χωρίς να αισθάνετε δειλίανις ή στολήν. Είναι δε δίκαιον οι δράσει του αυτόθη να είναι ανεμπόδιστο και χωρίς φόβων, διότι εργάζεται και αυτός το έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Κανείς λοιπόν ας μην τον περιφρονήσει. 11. Όταν δε θα πρόκειται να επιστρέψει προ συνάντησήν μου, Κατεβοδόσα τον με ειρήνη για να έλθει προ εμέ. Διότι τον περιμένω μαζί με του εδώ αδελφού. Δώδεκα. Διαδέτων αδελφών απλό έχω να σα γράψω ότι του έκανα πολλέ παρακλήσει να σα έλθει μαζί με του αδελφού. Και με όλα που έκανα δεν αισθάθη δυνατόν να θελήσει και να αποφασίσει να έλθει τώρα. Θα έλθει όμω όταν του δοθεί ευκαιρία. Δεκατρία. Προσέχετε σαν Μένετε στερεοί και όρθιοι στην πίστη. Αγωνίζεστε σαν άνδρες γενναίοι. Παράτε δύναμη και θάρρο. 14. Όλα όσα κάνετε, ας γίνονται με αγάπην. 15. Σα απευθύνω δε και μίαν άλλη παράκληση, αδελφοί. Γνωρίζετε το σπίτι του Στεφανά ότι είναι η οικογένεια που πρώτοι στην Αχαία ανεπίστευσαν ει των Χριστών και αφιέρωσαν τον εαυτό του στο να υπηρετούν του Χριστιανού. 16. Σας παρακαλώ λοιπόν να υποτάσσεστε και εσείς στου ουστιού τους διακεκριμένους χριστιανούς, καθώς και εις κάθε άλλον που συνεργάζεται και κοπιάζει μία τόσον θεάρες των διακονίων. Δεκαεπτά διότι είναι παρόντες εδώ ο Στεφανάς και ο Φουρτουνάτος και ο Αχαϊκός, διότι αυτοί ανεπλήρωσαν το κενό που αισθάνομαι επειδή δεν σας έχω πλησίον μου. 18. Διότι με τα σπληροφορίας και ειδήσει των ανέπαυσαν τα βάθη της ψυχής μου και με την επιστολή μου αυτήν που θα σας φέρουν, είμαι βέβαιος ότι θα αναπάυσουν και τα βάθη της ειδική σας ψυχής. Να εκτιμάτε λοιπόν τους τιμούς τους Χριστιανούς και να αναγνωρίζετε την αξία τους.